Σε περιμένω να αρθείς και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. <Τι> να αρθείς σαν άνοιξη να διώξεις τα χιόνια. Να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια. <Τι> Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. από το βοριά ως το πιο νότιο Ακρογιάλι. Matrice, à délice, ne και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη. Γιατί η καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Allez, allez, allez. Σε περιμένω να αρθείς και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Je suis suis bien dans ma bulle. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα. Φαυλοκρατία. Ζήτω η νέα Τον είπε τον ύμνο όλο, τον απήγγειλε με τον δικό του πάρα πολύ ωραίο τρόπο, χρωμάτισε τις λέξεις όπως ακριβώς πρέπει και κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα. Τον άλλαξε λίγο τον ύμνο, τον έφερε στα σημερινά, είναι ο πρόεδρος του κόμματος είναι ο πρωθυπουργός μας, ο επικεφαλής των αρίστων των αξίων που έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση, όπω γράφει ο οικονομής, που ηγείται η Ελλάδα. υπό την ηγεσία του Κυριακού Μητσοτάκη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης αυτά τα έλεγε ο οικονόμου έφυγε από εκείνο το Υπουργείο μετά πήγε σε ένα άλλο, έφυγε και από το άλλο όλο επιτυχίες γενικώς είτε του οικονόμου είτε του Κυριακού Μητσοτάκη είτε της χώρας γενικότερα και στην ακρίβεια στην ακρίβεια, στον τομέα, δεν υπάρχει ακρίβεια στον τομέα της αγοράς έχουμε επιτυχίες για τον πολύ απλό λόγο του, ο Κράκος, που είναι ε, ε, του τομέα ο κύ Και τη καταπολέμηση τη ακρίβεια. Έχει ανοιχτό μέτωπο και κάνει δηλώσει τύπου θα πολεμήσουμε, θα πατάξουμε. όπως έκανε χτε το πρωί μια αντίστοιχη δήλωση. Θα λάβουμε μέτρα τα οποία διορθώνουν. στρεβλώσεις διαχρονικές ό,τι αφορά τις εμπορικές πολιτικές εταιριών, οι οποίες διορθώνουν μια πρακτική που εκτοξεύει τις τιμέ των προϊόντων, ώστε στη συνέχεια να επικοινωνούν δίθεν εκτό στου καταναλωτέ και με αυτόν τον τρόπο να τους παραπλανούν, δίθεν εκτό στου και με αυτόν τον τρόπο να του και με αυτόν τον τρόπο θα παλέψουμε ώστε να μειωθούν οι τιμέ στα ακόμα κύριε, κύριε. και αν χρειαστεί να συγκρουστούμε. Πάλι συγκρούσε. Όλα γίνονται με σύγκρουση. Είναι η μαμή τη ιστορία η σύγκρουση. Εδώ, χτε το πρωί τα έλεγε αυτά. Στον αντένα, νομίζω ήταν που λέει θα συγκρουστούμε γιατί υπάρχουν παραπλανητικέ εκπτώσει. Είναι και πρώτη μέρα των εκπτώσεων, χτε. Και γενικώ οι εταιρείε παραπλανούν το κοινό. Πέρασαν τρει-τέσσερι ώρε. Πήγε ο ίδιο σε κάποια καταστήματα και είπε τα ακριβώ αντίθετα. Οι εκτόσει, όπω πάντα, κυμαίνονται ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει το κατάστημα. Βλέπουμε εκτόσει που φτάνουν και το 50%, πολλέ φορέ το ξεπερνούν. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Ανάπτυξη, φυσικά με τι αρμόδιε υπηρεσίε, διενεργεί ελέγχου για πιθανέ παραπλανητικέ εκτόσει. Βεβαίω, βλέπουμε ότι η αγορά έχει προσαρμοστεί στον νόμο του κράτου. Δεν υπάρχουν φαινόμενα. όπου να γίνεται πέρα του καταναλωτή. Δεν υπάρχουν φαινόμενα όπου να γίνεται παραπλάνηση του καταναλωτή. Ζήτω η νέα φαυλοκρατία. Ήρθε πάλι το νέο έτος, που θα πάρεις και εφέτος. Σε ευχαριστώ Παναγία Είμαστε στην ένατη μέρα του νέου έτου, οπότε μετρήστε και τα υπόλοιπα. Ο ένα υπουργό είναι ο κύριο Κρέκα, ο οποίο το πρωί λέει: Υπάρχουν παραπλανητικέ εκπτώσει. Μετά, μόλι πήγε στα μαγαζιά και ήταν και οι μαγαζάτορε και οι εταιρείε: Δεν υπάρχουν παραπλανητικέ εκπτώσεις. Έχουν όλοι συνετίστη η σύγκρουση που έκανε το πρωί. Απέδωσε τρει ώρε μετά. Ο άλλο υπουργό είναι ο Άδωνη Γεωργιάδη. Βγήκε στο ραδιόφωνο του Σκάι, στον Άρη Σάλτε και καμάρωνε για άλλη μια φορά που έχει κλείσει νοσοκομεία. Περιμένουμε έναν περίφημο χάρτη υγειονομικό. Δεν έγινε ποτέ. Δε, μάλλον δεν τολμάει ποτέ καμία oh. κυβέρνηση να πει. Αυτά το νοσοκομείο δεν χρειάζεται τον ή πρέπει να αλλάξει ρόλο. Τον ετοιμάζουν από το 8. Ετοιμάζουν και από την ενημερωτή. Όχι από το 8. 8. Το 2008. Μπράβο, συγχαρητήρια. <laughs> <λοιπόν>. <laughs> Που σημαίνει ότι το πελατειακό πολιτικό σύστημα, το οποίο υπηρετείται κύριε Υπουργέ, φοβάται να πει στον νομό. Ό,τι παιδιά, από τα 3 νοσοκομεία που έχουμε... Καχάρι μιλάτε με έναν υπουργό Που στο παρελθόν... που στο παρελθόν θυμάστε και με κατηγορώνουμε έχω κλείσει 7 νοσοκομεία Το κάνω σκοπήμως και προκαλώ Το στο παρελθόν και Το κάνω και σας προκαλώ Και τι είναι τα νοσοκομεία, φύρα είναι Το βλέπουμε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Έχετε πάει νοσοκομείο. Θέλει κανεί να πηγαίνει νοσοκομείο, Όχι είναι η απάντηση. Άρα, γιατί να έχουμε νοσοκομεία. Περίτω. Τα λέω εγώ αυτά εδώ, αλλά μπορεί να τα πει κάποιο καλύτερα. Το κάνω σκοτάνω όπω θυμάστε και με κατηγορούμε σήμερα. Έχω κλείσει 7 νοσοκομεία. Το, το κάνω σκοπίμω και σα προκαλώ. Τα νοσοκομεία είναι περίτα. Τα νοσοκομεία έχουν μικρόβια. Τελειώνει. Ο Θεό αποφασίζει, όχι οι γιατροί. Σβήνει το καντήλι. Μου. Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι σα. Κύψυχο, κύψυχο σαν χελίδο. Φεύγει Απ' τα χίλια. Άντε τώρα να κλείσει 17 νοσοκομεία για να έχει μετά να mm. καμαρώνει Μην του κλέβει τη δόξα κανένα άλλος Που του είχε κλέψει ο Τόμψεν τότε τη δόξα για ένα άλλο θέμα. Στον Άδενη αναφέρομαι. Κυρία Μητσοτάκης τα συμπίκνωσε όλα αυτά τα φιλοσοφικά θέματα. Ότι ο Θεός αποφασίζει τελικά ποιοι οι γιατροί. Και σε ποια πανεπιστήμια σπούδασαν οι γιατροί και σε ποια νοσοκομεία δουλεύουν. οπότε Ο Θεό είναι πάνω απ' όλα. Το καντήλι, αν τελειώσει, τι να σου κάνει και ο γιατρό στο νοσοκομείο, η εντατική το κτίριο. Οπότε δεν χρειάζονται νοσοκομεία, πολύ απλά. Καλά έκανε και έκλεισε αυτά και λίγα έκλεισε, θα μπορούσε και περισσότερα. Βλακεία έγινε την πρώτη περίοδο, ελπίζουμε τώρα στη δεύτερη περίοδο, στο συγκεκριμένο Υπουργείο να πάνε όλα καλά. Όσα δεν νοσοκομεία έχουν μείνει και είναι ανοιχτά ακόμη. και λειτουργούν, πάνε πολύ καλά γιατί είχε φροντίσει και ο προηγούμενο υπουργό υγεία. Θα ακούσουμε τώρα ο Μιχάλης Χρυσοχοήδη, μέχρι πριν μια βδομάδα ήταν υπουργό υγεία. Δεν έβρισκε τίποτα αρνητικό σε αυτά. Το σκηνικό να έρχεται κανεί στο νοσοκομείο κουβαλάντα τις πετσέτε του, τις κουβέρτε του κλπ. Να, υπάρχει ναι. ακόμα. Όχι. Άλλο. Όχι, δεν σε με αυτά, δεν υπάρχουν αυτά. Πότε θα δούμε τα ράντζα να φεύγουν τα νοσοκομεία ή θα είναι πάντα εκεί. Ράντζα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική, γιατί για την Αττική μιλάμε. Ναι. Δεν έχει άλλο ράντσο πουθενά. Στην χώρα δεν υπάρχουν ράντσα. Μόνο στην Αττική. Που κυρίω κυρίως στο Αττικό Νοσοκομείο. Που είναι ένα νοσοκομείο θηριώδε, πανελλαδική εμβέλεια, έχει καλούς γιατρού και πολλέ φορέ εκεί συγκεντρώνονται άνθρωποι στην εφημερία, είτε έρχονται για να μπουν στο νοσοκομείο, είτε έρχονται με το ασθενοφόρο για να μπουν δηλαδή για κάτι έκτακτο. Και πολλέ φορέ δημιουργείται πρόβλημα. Δεν υπάρχει αλλού θέμα. Σκηνικό... έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα. Μπράβο, μπράβο συγχαρητήρια και αν υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο που έχει ράντζα το αντικό και δεν το κλείνουμε. 8 να γίνουν τα 7-8, κλείνουμε το κακό νοσοκομείο και έτσι όλα τα υπόλοιπα που θα έχουν απομείνει θα έχουν εμ, άψογη, εύρυθμη λειτουργία και θα είναι όλα πάρα πολύ καλά και α, θα εξαρτηθούνται όλα από το καντήλι, το περίφημο καντήλι που αναφέραμε και πριν. Αλλάζουμε τελείω. τελείως... Εμ, τελείως. Παραμένουμε εδώ στα, στα ελληνικά, στα αμυγό ελληνοφρενικά. Φεύγουμε από την κυβέρνηση και πάμε σε κάποιον που υποστηρίζει την κυβέρνηση. Όπω θα μάθουμε, την ψήφισε κιόλα. Τώρα, η πολιτική, το κεφάλαιο πολιτική έχει κλείσει για σένα. Το κόμμα, από ό,τι κατάλαβα, το έχετε δώσει. Να το είναι έχει παρεμφθεί με το Καπούρη, δεν Έκανε συνέδριο, εξελέγει. Εσύ ανήκει στο λαό τώρα, δηλαδή σε μέλο του λαού, ή δεν έχει καμία σχέση πια ακόμα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το λαό. Έχω όμω τον τίτλο του ιδρυτή. Πολύ σημαντικό τίτλο. Είναι ο Γιώργο Καρατζαφέρη που έδωσε συνέδριο στο Γιώργο Λιάγκα. Και εκεί λοιπόν, εμεί το έχουμε μάθει γιατί λόγω δουλειά θα μαθαίνουμε αυτά, αλλά το πόλει κόσμο δεν το γνωρίζει Ότι έγινε αλλαγή σκητάλη στο κόμμα Λαός Λαό, όπω θέλετε, ανέλαβε ο Φίλιππος Καμπούρη. Συνάδελφο. Άλλο ένα άξιο συνάδελφος που αναλαμβάνει ένα, μια πολύ άξια θέση και αξιοκρατικά. Υπάρχει και βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Καμπούρη ανέλαβε το κόμμα Λαό. Έγινε συνέδριο σε έναν όροφο. Πολυκατοικία Έχουν μαζευτεί 15-20 Μέσος όρος ηλικίας 120 Ήτανε και επέλεξαν όλοι αυτοί Τον Φίλιππο Καμπούρη ως πρόεδρο Και διάδοχο του Ιδρυτού Γεωργίου Καρατζαφέρη Η υποψηφιότητα που έχει κατατεθεί Αυτή τη στιγμή είναι μία Και είναι του Φίλιππα του Καμπούρι Εγκρίνει το σώμα Ως πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Πρόεδρο Το Φίλιππα, το Καμπούρι. Άξιος. Σήμερα γράφουμε ιστορία. Ξεκινάμε λοιπόν μια νέα αρχή για το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Σηκώνουμε, σηκώνουμε τη σημαία για την πατρίδα μας, τη θρησκεία, την οικογένεια. Είμαστε η καθαρή πατριωτική λαϊκή δεξιά. Σφαγή θα γίνει στη δεξιά πολυκατοικία. Έχουμε τούτου, έχουμε το Βελόπουλο, έχουμε το Νατσιό. Είναι και Σπαρτιά φλερτάρουν, Αυτοί είναι πιο ακραίοι. Εδώ λοιπόν, απόσπασμα, ηχητικό ντοκουμέντο μια ιστορική στιγμή, έγινε διανατάσσεω των μαγκουρών. Γιατί οι μαγκούρε κρατούσαν εκεί κάποιοι και επέλεξαν, εν περιπτώσει, τον Φίλιππο Καμπούρη, έναν άξιο συνάδελφο. Θα ακούσουμε αποσπάσματα τη καριέρα σε λίγο. Ε, να μείνουμε λίγο στην ε, αρχική ομιλία, στην ομιλία τη Νίκη, μόλι ανέλαβε, είπε αυτά ότι είμαστε πατρίδα θρησκεία οικογένεια, αλλά είπε και άλλα, έβαλε στόχο και ένα κτίριο. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας. Θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν. Θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα. Ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Μεράβο! Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας. Αν το κοινό που είδα στο βίντεο Ξεκινήσει για να πάρει την Αγία Σοφιά. Ζήτημα είναι αν θα φτάσει μέχρι τη Μαλακάσα. Δεν πρόκειται παραπέρα. Παρόλα αυτά, θέλουμε να πάρουμε την Αγία Σοφιά. Είναι από τι θέσει του κόμματο. Τα έλεγε και ο Καρατζαφέρη παλιότερα. Ο οποίο Καρατζαφέρη ω ιδρυτή τώρα παραμένει. Ένα κάδρολο δηλαδή στον τοίχο. Όλοι αυτοί οι πρώην είναι, γίνονται κάδρο στον τοίχο. Φωτογραφία που λέει εκεί η Πρωτοψάλτη. Ε, ο Καρατζαφέρη δεν ψήφισε το κόμμα του. Ωραία. Στι εκλογέ θα ψηφίσει λαό ή θα ψηφίσει άλλο κόμμα. Α στις τελευταίες εκλογές τις ψήφισες σε αυτές που γυράνε τώρα Νέα Δημοκρατία Νέα Δημοκρατία Ναι, Μητσοτάκη Α μητσοτάκη. Δεν υπήρχε κάτι καλύτερο, ε, έψαξε, ναι, <Θα μήσω> έψαξε και βρήκα δημοκρατία. Και εδώ θα μας βρουν μπροστά τους. Θα μας βρουν λοιπόν μπροστά τους. Θα μας βουν μπροστά τους και γι' αυτό έχω οργιστεί. Γιατί ο λαϊκός ορθόδοξος συνεργαρμός κάνει τη μεγάλη νέα αρχή. Ναι στην πατρίδα μας, ναι στην θρησκεία μας, ναι, ναι στην οικογένειά μας. Αφού το ξεκίνησε το σύνθημα με τα ναι, έπρεπε να καταλήξει και στην οικογένεια. Τι λέει κανείς όχι στην οικογένειά μας, ναι και στην οικογένεια, fierce, ναι, ναι στην οικογέ Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ιδρυτής δεν ψήφιζε, ψήφισε Μητσοτάκη γιατί έψαξε και βρήκε. Τα ψάξε όλα αυτά και διάλεξε ως καλύτερο, Γιώργος καρτζαφέρη, τον Κυριάκο Μιτσοτάκι. Θα ακούσουμε τώρα μια ιστορική επίσης στιγμή ε, από τη δημοσιογραφική καριέρα, τη Λαμπρή, του πρόεδρου πια Φίλιππο Καμπούρη, ε, όταν ήταν δημοσιογράφος και είχε τότε ε, ε, ε, χειριστεί δ που είχε ξεσπάσει τις γραμμές των Ελλήνων και της ελληνικής ψυχής ήταν τότε που είχε καλεσμένος και είχε ασχοληθεί με τη διαμάχη και ήταν στο στούντιο ο Μίστερ Μπούτια και ο Εθνικό Σταρ Πάμε να δούμε τη γωνική Ευαγγελόπουλε mm. και έχεις μια κόντα μεταξύ Εσά. του προσώπου σας και του κύριου Δεν θα με ανακατεύετε με αυτό το άτομο για να κάνε τηλεφαίαση. Εάν είχε μυαλό, Καστούγοι που μου έρθει, τώρα θα ήσουνα πολύ ψηλά. Με την πρόταση, είναι. Να δεν έρθει το καρύφι. Και λε, αυτό, αυτό το βλάκα. <σχερ> <σχερ> <μπλάκα, σχερ> αυτό <σχερ> το βλάκα <σχερ> Εγώ, εγώ είναι. Και τώρα ποιο είναι το φινάλε Εγώ έχω μερικά εκατομμύρια και δύο-τρία σπίτια. Και εσύ τι κάνει. Περνάω 30 χρόνια μετά από τρασπίτια. Αλλά δεν ζητάω από εταιρεία. <Ροίου> δω λεφτά <Ροίου> για το ταξί <Ροίου> δώστε μου λεφτά να έρθω. <Ροί> Είμαι κύριος <Ροί> και έχω <Ροί> <χρόνο> με <Ροί> εικόπτερο. Είσαι ο μισθό του κόσμου. <Ροί> Σε μισθού είναι φανταστικά. <Ροί> Φιλές Μωρή, <Μάλισο>. μα ημού του φαράζει. Απλαγέσαι η εμένα, <Ροί> <Ροί> λάκα, χιδέ. Και όμως είναι ότι είσαι μωρή. Τροκαντερό! Τροκαντερό! Με τον καλύτερο τρόπο, παρακαλώ. Τον έλεγε τροκαντερό, τον έβριζε λέγοντά τον. Τροκαντερό εδώ λοιπόν ο Φίλιππος Καμπούρης Μέσα από τις φλόγες της δημοσιογραφίας Της σοβαρής δημοσιογραφίας Λογική εξέλιξη να αναλάβει και το κόμμα του λάου Μετά από την ιστορική ηγεσία του Γιώργου Καρατζαφέρη Ένα κόμμα που έχει δώσει το Μάκη Βορύδη Τον Κυριάκο Βελόπουλο Το Θανό Πλεύρη, τον Άδωνη Γεωργιάδη Όλοι ε, σε ένα πλαίσιο σοβαρότητα, Το καταλαβαίνει υψη Ο καθένας και τα ακούμε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα εμείς εδώ. Αλλάζουμε επίσης θέμα, πάμε σε άλλο κόμμα. Δημοσιεύθηκε προχθέ την ε, Κυριακή σε εφημερίδα ότι ο Μητσοτάκης το 19 είχε κάνει πρόταση στον Κασελάκη να τον κάνει υπουργό της κυβέρνησής του. Ο Κασελάκης αρνήθηκε γιατί είναι ασγνήσιος αριστερός και τέτοια πράγματα δεν τα δέχονται οι αριστεροί όπως ξέρουμε. Ε, όλο αυτό βγήκε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ Το έδωσε μάλιστα και ο διευθυντή του γραφείου του Κασελάκη Νομίζοντας όλη αυτή εκεί Ότι αυτό κάνει καλό στον Κασελάκη Όλοι λένε ότι κάνει κακό στον Κασελάκη Γιατί να σε διαλέξω ο για υπουργό Δείχνει ότι δεν έχει καμία ιδεολογική διαφορά Δεν υπάρχει καμία διαφορά Και θα μπορούσε άνετα να υπηρετήσει Στι γραμμέ του Μητσοτάκη. Άλλωστε, υπάρχουν και κάτι άρθρα που υποστήριζε ο Κασελάκη το ανορθωτικό έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά όλο αυτό δεν το έδωσαν οι Νέο Δημοκράτε. Το έβγαλε στην επιφάνεια η πλευρά Κασελάκη. Θέλοντα να δείξει τι, Ότι ο Μητσοτάκη τον διάλεξε. Ναι, ο Μητσοτάκη έχει βάλει και κάτι πασόκους. Θα βάλει όποιον να είναι. Τα κάνει κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν και διαφορέ έτσι κι αλλιώ. Και διαλέγει όποιον για να δείξει ένα προφίλ και καλά ανοιχτού τύπου και διαλακτικού και τα λοιπά και τα λοιπά. όλο αυτό όμως το σηκώνει η Συριζαή ότι κάνουν κακό στο Μητσοτάκι δεν τους λέει κανεί τίποτα, τους αφήνουμε όλοι ενώ ξέρουμε ότι κάνει κακό στον Κασελάκη. Σε αυτή λοιπόν την γραμμή χτες βράδυ είναι η Δωραβιέρη, εκπρόσωπος τύπου στην, ε, στη Γιάμαλη στο Κόντρα και συνεχίζει το θέμα. Αυτό είναι γεγονός ότι η πρόταση έγινε πριν από τις εκλογές του 2019 στον κύριο Κασελάκη για λογαριασμό ε, τότε του κυρίου Μητσοτάκη με τον οποίο υπήρχε και μία γνωριμία και μία σχέση mm -hmm. ε, Στην αρχή ε, όλο αυτό ξέρετε αντιμετωπίστηκε από τον ε, κυβερνητικό εκπρόσωπο ως fake news Πολύ γρήγορα αυτή η γραμμή εγκαταλείφθηκε γιατί... Δεν υπήρχε δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα που είχαμε θέσει σε σχέση με την σχέση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κασελάκη για τη βοήθεια σε συγγενικά του πρόσωπα και φυσικά ότι και σε σχέση με αυτό που έλεγε ο κύριος Μαρινάκης το οποίο φυσικά μάλλον το ανακάλυψε ήταν ότι υπήρχε και συγκεκριμένο υπουργείο που προτάθηκε Το ναυτιλίας Όλοι φοπλιστές Όλοι οι φωπλιστέ είμαστε. Το ζήτημα είναι το, το εξή. Ότι μπορεί να προτάθηκε, ναι. αλλά απορρίφθηκε η πρώτης από την πλευρά του κυρίου Κασαλάκη. Μπράβο, μπράβο, πολύ σωστά. Το Λίνκι Καμαρών έχουν μπει όλο αυτό το τρυπάκι και νομίζουν όλοι, δεν είναι μόνο ο θέμα ενό, ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό χαρτί, ισχυρό χαρτί. Και παίζει τώρα τρει-τέσσερι μέρε στα Μέσα Ανημέρωση και χτυπάμε το μυτσοτάκι κάτω αλήπητα. Επειδή κάποια στιγμή του έκανε πρόταση να έρθει να γίνει υπουργό. Γι' αυτό ήρθε μάλλον ο Κασελάκη, πήρε και τον Τάιλερ, πήρε και τι βαλίτσε. Πάμε να γίνουμε υπουργοί. Τελικά γίνανε πρόεδροι. Κάτι άλλαξε στην πορεία, κάτι καλύτερο. Μια καινούργια ευκαιρία προέκυψε. Και ανέλαβε και ένα ακόμα, ένα ακόμα παρτάλι. Για να μην το πω και αλλιώ. Οίκο Ανοχή, όπω είχε καταλήξει. Και έτσι συνεχίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία να προχωράει. Βγήκε και ένα βίντεο στο πλαίσιο τη κουλαμάρα που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ και στον παλιό αλλά κυρίω στον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαλε ένα βίντεο από τα πολλά που βγάζει ο Κασελάκης που μιλάει για την προπαγάνδα του Κυριάκου Μητσοτάκη Το έχω πει από την πρώτη στιγμή πριν κάνει εκλεγώ Δεν θα αφήσω ποτέ αναπάντητη την γιγαντιαία προπαγάνδα του συστήματο Μιτσοτάκη με τον ένα τρόπο που διαθέτω. Μιλώντα απευθεία σε εσά. Για την προπαγάνδα προβληματικό. είναι ο πρόεδρος ενός κόμματος να καλεί τους βουλευτές του στο εξοχικό του για ένα τρίμηνο εργασίας με έξοδα πληρωμένα από τον ίδιο. Λογικό όμως είναι ο πρωθυπουργός της χώρας να έχει εξοχικό μεσοτυχία με τον φυγά Χριστοφοράκο και να καλεί σε ένα άλλο εξοχικό του τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για επίσημες συνομιλίες με έξοδα φυσικά πληρωμένα από το κράτος. Σε μια χώρα που η προπαγάνδα ορίζει το λογικό και το παράλογο, προσωπικά υπόσχομαι να συνεχίσω να κάνω αυτό που ξεβολεύει το σύστημα Μητσοτάκη. Εδώ σκληρή αντιπολίτευση για τα σπίτια και τις βίλες. Πώς χρησιμοποιείται το σπίτι του ενός, πώς χρησιμοποιείται η βίλα του άλλου. Μιλάμε για σοβαρά θέματα, κορυφαία διάσταση απόψεων. Πολύ έντονη διάσταση. Μπλέκει τα πάντα ο Κασελάκης εδώ. Νομίζω ότι κάτι λέει τώρα ότι στην ταμπέλα ακόμη αυτό λέει, κόμματος ε, να πάνε εκεί και με τα powerpoint να αντιμετωπίσουν τα θέματα σε ένα τρίμερο ανεμελιάς. Συγκρίνει με αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης που κάλεσε στο, στη βίλα της οικογενείας ένα μικρό σπιτάκι, 500 τραγωνικά όπως είχε δει και ο μπαμπάς Μητσοτάκης ε, με τα αρχαία εκεί και φαινόντουσαν και στην επίσκεψη του Μπλίνγκεν. Τα συγκρίνει και τα βάζει όλα μαζί στην ίδια μοίρα Κασελάκι, Κασελάκι ω λογική. Πολύ ωραία είναι, ωραία βιντεάκια, καλογυρισμένα, καλοστημένα. Εμεί εδώ το μεταδώσαμε χθε, θα το μεταδώσουμε και σήμερα γιατί είναι σε πρώτη παγκόσμια. Σήμερα είναι σε δεύτερη παγκόσμια μετάδοση. Η ηχητική πρόσκληση του Κασελάκι προ του βουλευτέ. Συντρόφοι και σύντροφοι, εγώ και οι Φαρλίοι σα καλούμε να αράξουμε στη βίλα μου στι πέτσε. Σα καλώ να φάμε με να πιούμε τι ποτάρε μα, να χορέψουμε πάνω στα τραπέζια και να γλεντήσουμε δίχω αύριο. Στον κόσμο θα πούμε ότι θα συζητήσουμε επίγοντα θέματα που αφορούν την αριστερά και τις αγωνίες του λαού. Αλλά αυτά είναι παπαριές. Ελάτε λοιπόν να ξεχαστούμε, να τα σπάσουμε, να ξεφαντώσουμε. Αριστερός πατριωτισμός στα χνάρια της μπουμπουλίνας. Πουτάνα όλα. Σε βασμιότητα και εκκλησία δεν έχει ομοφυλόφιλου τάξη τη. Όχι. Αυτό το όχι πολύ το αγαπάμε. ο Μητροπολίτη Μεσυνία. Ερωτήθηκε πριν και τι μέρε των γιορτών. Του έθεσαν αυτή την ερώτηση και έδωσε αυτή την απάντηση με τέτοια ευθύτητα και αμεσότητα. Το αγαπάμε πολύ να το ακούμε, να το θυμόμαστε. Γιατί είναι εκεί μέρε που αύριο θα κάνει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα, το γάμο των ομόφιλων ζευγαριών. Οπότε γίνεται πολλή συζήτηση. Δεν θα έπρεπε τόση συζήτηση για αυτά τα θέματα, με την έννοια ότι είναι δικαιώματα και πρέπει να εφαρμόζονται, ακόμη και να αφορούν έναν πολίτη. Δεν θα συζητήσουμε οι υπόλοιποι 99 το δικαίωμα του ενό. Πόσο μάλλον που εδώ δεν μιλάμε για έναν, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. πολύπλοκα αρκετά το θέμα, ευαίσθητο αρκετά και μιλάει κάθε ένα για αυτό. Okay. Το έχουμε συναντήσει πολλέ φορέ. Έτσι λοιπόν, αυτά από την πλευρά τη Εκκλησία και αυτά από την πλευρά του. Κασελάκι, τι κάνει τώρα ο πρώην πρόεδρο, αφού μιλάμε για του καινούργιου πρόεδρου, Καμπούρη, Κασελάκη, μιλάμε και για του παλιού. Καρατζαφέρη Τσίπρα, εμεί εδώ θα αποκαλύψουμε τι κάνει ο Τσίπρα, γιατί όλοι έχετε μια αγωνία. Μια τόσο έντονη πολιτική παρουσία, με τέτοιο έργο, με τέτοια συμβολή στην αριστερά και στα φιλοσοφικά αιτήματα τη αριστερά και του καιρού μα. Τι να κάνει τώρα, Κάνει μαθήματα Αγγλικών. Here we are again Να είμαστε πάλι μαζί Καλημέρα Τίτσερ Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας Που θα παρακολουθείτε τρεις φορές την εβδομάδα I am πολύ happy My name is John Το όνομά μου είναι John Hi John What is your name My name is Alexis Tsipras Παρακαλώ επαναλάβατε Τι πρέπει να επαναλάβω Το what is your name ή το Alexis Ποιο είναι το όνομά σας I am Αλέξης, ο Τσίπρας, γνωστός ηγέτης της αριστεράς. Thank you, ve, ve, ve, very much. What is this, τι είναι αυτό. This is the πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. This is a pipe, αυτό είναι μια πίπα. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Στα ελληνικά όμως, και στα αγγλικά, μπορεί να υποθεί και με τον ένα τρόπο και με τον άλλο τρόπο. Κάνει μαθήματα αγγλικών. Ε, μια άλλη εξέλιξη, δεν την έχετε παρακολουθήσει, Εμεί θα παρακολουθούμε αλλά θα σας ενημέρωσουμε τις επόμενες μέρες είναι ότι ο Κώστας Μπακογιάννης μετά την επιτυχία να χάσει το Δήμο μέσα από τα χέρια του ένα Δήμο, πάντα η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε ε, και τον πεζόδρομο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο μεγάλος περίπατος του Αρσάκιο είναι μπάζα, είναι αναχώματα εκεί, είναι όλα μαζί και Σκόνη ε, είναι καθηγητής στο Χάρβαρτ Έχει πάει, διδάσκει από ό,τι διάβασα. Δε, φαντάζομαι ισχύει. Δεν θέλω να διαψευστεί αυτή η είδηση, γιατί κάποιες ειδήσει είναι ωραία να υπάρχουν, ακόμη και αν δεν υπάρχουν. Αξίζει να πάει εκεί και αξίζει να είναι φοιτητέ από κάτω, Τέτοιο επίπεδου, μη κρατικού πανεπιστημίου, και να ακούνε τον Κώστα Μπακογιάννη για όποιο θέμα. Ο, ο, οτιδήποτε δεν έχει σημασία. Για το αλάτι, για το πιπέρι, για το, το μεγάλο περίπατο, για τα φιλοσοφικά θέματα, για οτιδήποτε να στο λέει, να στο μεταδίδει με τη γνώση του. Και την ικανότητά του, ο Κώστας, ο Ωμπακογιάννη. για αυτό πρέπει να γίνουν μικρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, για να έρχεται εδώ. Να έχουμε κι εμεί τη χαρά να τον ακούσουμε, να κάνουμε, φαντάζομαι θα είναι κι άλλοι καθηγητέ σε αυτά τα μικρατικά πανεπιστήμια, τέτοιου βεληνικού και τέτοιου επίπεδου, ώστε να μην φεύγουν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Να έχουν και τα εδώ Ελληνόπουλα τη χαρά να μάθουν από του καλύτερου. Σε όλα αυτά θα επανέλθουμε, δεν έχουμε ηχητικό από τον φαντάζομαι θα βρούμε κάτι και από αυτόν, γιατί τα μικρόφωνά μα είναι παντού. Φτάνοντας προς τις διαφημίσεις σιγά σιγά να είχε υπουργικό συμβούλιο σήμερα και ο Κυριακός Μητσοτάκη, έκλεισε ως εξής την εισηγησή του. Να κλείσω λοιπόν ε, έτσι στο πρώτο μας υπουργικό συμβούλιο για το 2024, παραμβάνοντας ότι βαδίζουμε στονισμένα να γαμίσουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Ήρθε πάλι το νέο έτος, που θα πάρεις και εφέτος. Σε ευχαριστώ Παναγία. Αλέ, αλέ, και τα λοιπά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια.2111080880. Το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει μέσα. Radio papaki παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού. Εγώ το βλέπω αυτή την ώρα εδώ. Ο Δημήτρη Χίρκο ρυθμίζει τον ήχο. Ε, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού. Κολλάμε και τι πρώτε ρυθμίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Όχι πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πούτσα, πού θα και φάμε το... και φέτο. Ήρθε πάλι το νέο έτο Θα τα πάρει και φέτο. Α, συγγνώμη. Ναι, καλή χρονιά. Χαίρομαι που σε ακούω γιατί την τελευταία φορά σε πίκρανα και με πίκρανε. Δεν μου έβγαλε κάτι που σου Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούω. Είναι πιεσί που μου είπε να σου βγάλω το σουτιέν γιατί σε κόβει και δεν στο έβγαλα. Όχι, ρε Μαλακάντρα, σου είπα να βάλει αντάρτη σάπαν στα βουνά. Αντάρτη είναι κουβάλαντα. Εγώ αυτό με το σουτιέν θυμάμαι και με ένα κιλοτάκι που έκοβε πίσω. Λοιπόν, επειδή είσαι πολύ έξυπνο, θα σου πω το εξή. Θα του το πω το που ζούμου και άμα θέλει, θα σου κάνει το χατήρι. Προχωράμε λοιπόν. να σε παρακαλέσω να βγάλεις αυτό που θα σου πω τώρα. Να τολμήσει ο ελληνικός λαός να κάνει την επέρεβαση και να ψηφίσει κάπα-κάπα. Δεν τολμάει. Πιέζονται πάνω της. Θα τολμήσει λοιπόν να είσαι σίγουρος, να είσαι αισιόδοξος. Θα Κύριε παίξει νόηση. πολύ τολμήσει που λέμε. <Κι> Καταλαβαίνω ότι η έλλειψη κακών ειδήσεων. Διότι δεν έχουμε πια κακέ ειδήσει στην Ελλάδα. Καλή χρονιά. μια κακή είδηση, α πούμε, θα ήταν ότι λέγεσαι Βορύδη και σε στη Βουλή ακόμα. Να, μία κακή είδηση. Ναι, αυτή είναι. Άλλη... Απλά δεν περνάει ειδήσει αυτό. Έχει γίνει κανονικότητα, κατάλαβε. Έχουμε συνηθίσει το πρόσωπο του πέραντο. Μια κακή άλλη... είδηση για το βορίδη δεν είναι το νομοσχέδιο των ομοφιλοφίλων, γιατί δεν το λέει. Ε, βέβαια. Ε, δεν το λέει μετά, μετά τι ευρωεκλογέ. Ε, άλλη κακή είδηση είναι ότι φέρνει αποτέλεσμα. Αυτή η κυβέρνηση φέρνει αποτέλεσμα. Α πούμε, αποτέλεσμα. Που έχει, φέρει. έχει βάλει την εταιρεία υδάτων των περιφερειακών, δηλαδή των Δήμων εκτό Αττική, στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ από ρυθμιστική αρχή ενέργεια έχει γίνει η ρυθμιστική αρχή ενέργεια και υδάτων. Τα έχουν κάνει ιδιωτικά και τα ξεπουλάνε. Τα κόβουν κομμάτια και τα ξεπουλάνε. Κάνουν το νερό ιδιωτικό. Έχουν αρχίσει από την περιφέρεια. Ωραία. Και... Ναι, δεν κατάλαβε γιατί όταν ήταν δημόσιο, ποιο το εκτίμησε. Αυτό να πει. Οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί κάνουν αγώνε. Έχει ακούσει ή πουθενά τη γαμινάφυγε. Να μη α κακή είδηση. Για το βορίδι που δεν ακούει κακέφτε, αλλά για το βορίδι αυτό δεν είναι κακή. Για το βοήδι αυτό είναι κακή είδηση, τώρα με δουλεύει. Αυτό είναι καλή είδηση. Και γενικά όλε οι ειδήσει είναι καλέ για αυτού. Σε μπάσκετ τόσοι. Ό,τι έχει να κάνει α, με ξεπούλημα των α, φιλέτων του λαού και των χρυσαφικών, είναι καλή α, είδηση για αυτού. Κακή είδηση ε, είναι. Α, γιατί α, κάθε αγοραπολισία έχει και το κατητή τη. Έχει το κατητή τη, όχι μόνο έχει το Είναι και στο 1 δέκατο ή 1 εκατοστό, να πούμε τη αξία του. Και γι' αυτό άλλωστε, γιατί να το κρίξουν οι άνθρωποι. Αλήτη, το γλάνι, κόστα, μπάκο, Κανεί δεν με λέει πια κοστάκι. Καλώ ήρθατε, κύριοι, τι κάνετε. Καλώ σα βρήκαμε. Τι κάνετε, κύριε Απόστολε, γυρίσατε από σε εξωχά. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Γυρίσαμε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχω να πω κι άλλα και θέλω, αν μπορεί να με βγάλει, για να ακούγονται. Δεν και το... καλά, ε. Όχι, δεν και καλά, όχι, ό,τι γουστάρισανε. Εσύ είσαι ο αρχιός. Το θέμα είναι ότι ξαναγυρίσαμε πάλι. Καλά, ότι ο Άδωνη ο γιατρό γύρισε στο Υπουργείο Υγεία, αυτή είναι κυβέρνηση. Γιατί οι γιατρέ μου να μην πάρω το γεννόσημο, Ο καθένα το πόσο του. Ο ένα το υγεία, ο άλλος πες του Άδωνη. Τέρμα η πλάκα που έφτιαξε στην Ειρήνη. Στο Αιγαίο, ο Χαραλαμπόπουλο ο Βασίλης. Τέρμα η πλάκα με τι μάσκες. Ή θα πάρουν μέτρα ή θα παναγαμισθούν. Ένα αυτό. Δεύτερον, Απόστολε και τελειώνω να μην τα απασχολώ. Όλα αυτά που κάνουν θα τα βρουν μπροστά του. <Ρε> Αποστολή έρωσε! Χαίρετε! Χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα τα ηχητικά τη σημερινή εκπομπή κάνετε ντεμπούτσο με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, ντεμπούτσο το 2004, ας. όλα τεχνητά. Και όλα με νοημοσύνη. <laughs> Καλό. <laughs> Να σου πω, μήπω είσαι και εσύ τώρα στο τηλέφωνο, Μήπω επεκταθεί αυτό. Ναι, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, είμαι το AI. Είσαι το AI είσαι βασικά, εγώ είμαι το AI. Yeah. I που λέμε. Σε περιμένω να αρθεί και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να δει αν άνοιξε να νιώθει στα χιόνια. Να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Ο ουρανό και πάλι. Απ' το βοριά ω το πιο νότιο ακρογιάλι. Και στην ψυχή μα θα υπάρχει γαλήνη. Για την αγάπη μέσα τη κλίνη. Σε περιμένω να αρθεί και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η, ζήτω η νέα φαυλοκρατία. Ζήτω η νέα φαυλοκρατία. Εδώ και με μουσική. Για να το έχουμε στο μυαλό μας και με την μουσική, στίχους απαγγέλη, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, Έχει πάει εδώ και κάποιε μέρε ο Μιχάλης χρυσοχολοτη. Ήταν μια πολύ ευφή κίνηση. Νομίζω οι καλύτερε κινήσει, η καλύτερη κίνηση που είχε κάνει ο μισοτάκη ήταν αυτά τα δύο, την προηγούμενη εβδομάδα. Άδωνη στο Υπουργείο Υγεία και στο Υπουργείο Προστασία του πολίτη. Ε, Μιχάλης Χρυστοχότη. Βέβαια χάσαμε τον κύριο Εικόνόμο από εκεί, που είχε διαπρέψει και σε αυτό το Υπουργείο, αλλά δεν πειράζει χαλάλη. Πήγε ο Χριστογότη που ξέρει τη δουλειά ε, και θα τα κάνει όλα πάρα πολύ ε, σωστά και καλά. Ε, εγγύηση αυτών είναι ο πρώτερος έντιμο βίο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα σταθούμε σε μία. Τον καλωσορίζουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Θα σταθούμε σε μία στιγμή τη προηγούμενη του θητεία σε αυτό το Υπουργείο, τότε που είχαν εισβάλει οι αστυνομικοί στο σπίτι τη οικογένεια Ινδαρέ στο Κουκάκι, του είχαν εξαπλώσει πάνω στην ταράτσα, του είχαν βάλει του δύο γιου και τον πατέρα, του είχαν εξαπλώσει κάτω, του είχαν χτυπήσει, του είχαν δέσει. Η μητέρα από κάτω φώναζε γιατί λέει ήταν αναρχική. Και από αυτό το σπίτι πέταγαν διάφορα στο δρόμο. Τίποτα από αυτά δεν, είχε, δεν συνέβη. Ήταν όλα ψέματα, φαινόντουσαν από την πρώτη στιγμή και από τι μαρτυρίε των αστυνομικών και από τι μαρτυρίε τη οικογένεια. Έγινε και η δίκη κάποια στιγμή. Αθώθηκαν. Δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά που τότε η αστυνομία ισχυριζόταν και έλεγε υπό την ηγεσία πάντα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τι έλεγε τότε ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η δικιά σα αίσθηση είναι ότι η αστυνομία τα όλα καλά ή εκεί στην υπόθεση με αυτή την οικογένεια, την οικογένεια του κυρίου Δαρέα, η αστυνομία έκανε κάτι που δεν είναι σωστό, έκανε κάτι έκανε κάτι λάθο. Η δική μου η εικόνα, η αίσθηση είναι πρώτον ότι απευθύνθηκε μια κατηγορία εναντίον τη αστυνομία, η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή ότι πήγε η αστυνομία χωρί εισαγγελική παρουσία και παραβίασε το άσυλο μια κατοικία, μια οικογένεια. Αυτό ήταν ένα ψέμα μεγάλο. Και αποδείχθηκε μέσα σε λίγε ώρες ότι ήταν μεγάλο ψέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αιτία, μια κατηγορία ότι ασκήθηκε βία. Αστυνομική βία. Αυτή που είναι η βία αυτή τη στιγμή είναι η βία την οποία επέστησαν εκείνη τη μέρα οι αστυνομικοί οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ναι, και, και η άλλη έχει καταγγελθεί. Και τον... υπάρχει η καταγγελία ότι ασκήθηκε αστυνομική βία. Λοιπόν, αυτά θα διερευνηθούν. Θα περιμένουμε τα πορίσματα τη δικαιοσύνη. Θα περιμένουμε τι αποφάσει δικαιοσύνη. και αν πραγματικά υπάρχουν πρόβλημα θα τα αντιμετωπίσουμε αλλά το γεγονός ότι κάποιοι έσπευσαν να μιλήσουν για αστυνομική βία έτσι χωρίς να υπάρχουν αδειάστητα στοιχεία νομίζω ότι ε, τουλάχιστον ήταν άδικο για ε, μια αστυνομία είχαμε η οποία με την στιγμή Σύμφωνα, αλλά είχαμε την καταγγελία, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου τον οποίον και μάλιστα τον είδαμε να βγαίνει με κολάρο ναι, ε, από το νοσοκομείο πο, Και άλλα πολλά είδαμε Στο τέλο έχει δίκιο, κι άλλα πολλά είδαμε. Αυτά έλεγε λοιπόν τότε. Δεν ξέραμε την έκβαση τη δικαστική οδού, δεν ξέραμε τίποτα από αυτά. Βλέπαμε και ξέρουμε πώ δράει η αστυνομία. Είχαμε όλη την άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπαμε πω οι ίδιοι αστυνομικοί το υποστήριζαν αυτό το θέμα. Ακούσαμε και το Χρυσοχοίδη που έλεγε ότι οι μόνοι αποδεδειγμένα τραυματίε είναι οι αστυνομικοί. Όταν βγήκε με κολλάρο ο άνθρωπο, ο ίδιο είχε κολλάρο, τον είχαν χτυπήσει. Και υπήρχαν και μαρτυρίε. δεν το φτιάξανε Τους ανέβανε στην ταράτσα, τους δέσανε, τους ξάπλωσαν κάτω και τους χτυπούσαν. Δεν το φτιάξαν μόνοι τους Δεν υπήρχε λόγος μια οικογένεια Να σκεφτεί και να στήσει όλο αυτό Όταν μπουκάρουν μες στο σπίτι σου Χωρίς η Μέη δεν έχει καμία απολύτως σημασία Και αλλιώ μπουκαρά να παίξω δεν... Όλα αυτά λοιπόν Για όλα αυτά έτσι Το άσπρο μαύρο το έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης γι' αυτό πρέπει να είναι σε αυτό το Υπουργείο. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν, περιμένουμε πολλά από αυτόν, ό,τι δεν έγινε την προηγούμενη φορά. Νομίζω θα γίνει τώρα, γιατί έχει και την εμπειρία και το know-how είναι πέμπτη φορά που πηγαίνει Υπουργός σε αυτό το Υπουργείο. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι παρακαλώ Παρακαλώ λέγεται Τι έχω καλέσει Εδώ πήρατε Πού είναι το εδώ Είναι άλλη άκρη τη γραμμή. Α οκ okay, εντάξει ωραία καλά τα πάμε Είσαι αποστολή. Είμαι ναι Α οκ okay, καλή χρονιά ήθελα να ευχηθώ σε σένα Στο Θήμιο και σε όλο τον κόσμο Με υγεία και χαρά Να είσαι καλά Καλή χρονιά Α, και σε σένα Καλή συνέχεια να είσαι Από έχεις. την άλλη άκρη τη γραμμή. Έτσι έτσι έτσι ακριβώς Αποστόλη μου, ναι. χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Είμαι από τι αίρε. Oh. Σε ευχαριστούμε που μα έκανε και γελάσαμε. Περάσαμε όμορφα. Τώρα μόλι το θυμήθηκε, πάει ένα μήνα από τότε. Τώρα δεν μπορούσα και σε πια. Τώρα μεθαύριο παίζουμε στη Λάρισα. Ε, ε, το ξέρω, το ξέρω. Δεν μπορώ να έρθω. Oh. Μα να μπορούσα να έρθω. Καλά, ήρθε στην τέτοια. δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή χρονιά και σε ευχαριστούμε που μα έκανε και γελάσαμε τόσο πολύ. Εγώ διάλεξα πράσινο. Εσύ τη διάλεξε, Ε, κόκκινο. Α, τώρα δεν κόκκινο, μου πήγαινε το πράσινο, δε πήγαινε πράσινο. δεν μου πήγαινε η ψυχή. Τώρα η καρδιά να πάω στο πράσινο. Τώρα. Εσύ το πήγε παραδοσιακά, καταλαβαίνετε. Καλά, καλά μου τα λε. Αλλά εδώ τώρα τι θα γίνει, πράσινο ή κόκκινο. Ένα, δύο, τρία βλόκ. Κόκκινο. Το μπλε θα είναι το πιο ακριβό. Εκτό αν γίνει ένα πόλεμο, το μπλε είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστώ, Παναγείο. Ή να πάμε στην Αθηνά, εκείνοι οι παπατζίδε. Ρε, μου, πώ τα καταφέρανε και κάνανε ένα λαό παπατζή. Το δικό μα λαό λε. Να παίρνει άλλη τηλέφωνα, εμείς θα σου δώσουμε φτηνότερα. Εμείς που στο διάλογο θα τα μάθουμε όλα αυτά. Από αποστολή ναι, ναι. χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Από τον Μαρκόπουλο σε έχω παρμένο που λέγεται κ. Βασίλη. Από τον Μαρκόπουλο. Σε έχω παρμένο. Ναι. Το ακριτικό <σχεδί》>. Μαρκόπουλο. Το ακριτικό. Θέλουμε μεγάλη χαρά να πούμε χρόνια πολλά στον κ. Βασίλη. Και αν μπορείτε να το πα τηλέφωνο, να ακούσουμε τη φωνούλα του. Μα συγκιλήψει. Εντάξει, θα το πάρω. Καλή χρονιά. Ω, καλά. Παράταμε. Παράτα δεν είσαι πίτη. Δεν κουμπεριάζει. Άιτε, παράταμε. Και κάτι ακόμη, εσύ από την Ηλιούπολη. Όχι, ο άλλο. Ο άλλο, πε του, γιατί κάποιο φίλος πήρε και τον άκουσα στην εκπομπή σου ότι δεν έχει γιατρό ουρολόγο η Ιλιουπολή. Δεν έχει. Oh, ναι. Ναι. να σε πιάσει το τσίσι τώρα που θα σε τσούζει και πρέπει να κάτι αλλάξει δήμο. Και να τώρα να από από τα τα θα σε και δεν θα έχεις να πάει. Θα πρέπει να πάει στον άλλο δήμο δίπλα, στο Δεν, πάω, πρα, δεν μπορώ να πάω. Είναι Τι να κάνουμε. Ναι. Ένας χαμός γίνεται σε αυτό το χώρο που δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ένας διευθυντής τέλος πάντων. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρόνια. Να φωτίσει ο κόσμος το λαό όλων, να πιστέψει ότι οι πτάμενοι διεσκεί εδώ είναι και το... Δεν φωτίζονται, και... δε φωτίζονται σωστά, δεν φωτίζουν. Πεύλα το... φωτιστούν σωστά, έρχονται τα φώτα και ο φωτισμός. Η χαρά μεγάλη και ο δεν έρχεται όμως. <Το> Η παρα... εξωγήνη, ο Σαντορίνη του έβλεπε όταν ήταν στην Αμερική. Που δούλευε και στην Αίρια 51 και στην Άνσα. Δεν ήταν οποιοδήποτε ο επιστήμονα. Και του έχει δει στην Ομόνια ο πρώτο ερευνητή εδώ από του καινούριου. Ο δότα Μάκη που έβγαλε και βιβλίο στην Ομόνια. Τα μάτια του λέει δεν έχουν ασπράδι όπω συντολικά. Τα δικόμα. μάτια του με καίνε γιατί είναι μαναι καίνε. Δεν τα λένε όμω. Τα μάτια σου με καίνε γιατί είσαι μαναι καίνε. Τόσα Ναι, το είπε ο ερευνητής, αλλά ναι, τα ΜΜΕ δεν ενημερώνουνε σωστά. Εδώ μα τα λένε οι πιλότοι τριών αεροπλανοφόρων από το 2004. Και κινήθηκε το κογκρέσο το 2023. 20 χρόνια έκανε τα, τα Δεν το κογκρέσο, παιδί. Θε το κογκρέσο λίγο να ακολουθεί. Σου βάζει ένα σίγουρο χόρεψη κουκκλήμουνα να σε χαρώ. Τι φταίει τελειτουργικό. Και το κογκρέσιο εκεί δεν κουνιέται ούτε με αυτό. Ναι, ο το πήγε να Το ναι μ' αρέσει, ναι. εμένα μου αρέσει ναι. το ναι ότι υπάρχει και συμφωνία σε αυτό. Λοιπόν, Χάρη Καμαρκόνη, μπήκε, συμφωνία, μπήκε ναι, χρονιά το ίδιο ε. ψεκασμένα. Χαίρομαι. Ναι. Μια, χαρα, μια χαρά, μια χαρά έχει μπει η χρονιά. Ε, μια χρονιά που έχει μπει μια χαρά. Ε, χτες ε, αναφερθήκαμε και στην εκπομπή, ήταν ε, πέτοιος δολοφονίας του Τεμπονέρα. Βάλαμε και ένα ηχητικό, όπω κάνουμε συνήθω. Το ίδιο θέλανε να κάνουν και στην εκπομπή του, στην τηλεόραση του Σκάι. Έχουν το περίφημο Σαν σήμερα. Θα ακούσουμε τώρα πώ παρουσίασαν το γεγονό. Σαν σήμερα, το 1991, ο εκπαιδευτικό Νίκο Τεμπονέρα χάνει τη ζωή του με τον πρόεδρο τη ΩΝΕΔΑ Χαία Ιωάννη Καλαμπόκα κατά τη διάρκεια ονθτικών κινητοποιήσεων. Χάνει τη ζωή του με τον πρόεδρο τη ΩΝΕΔΑ Χαία Ιωάννη Καλαμπόκα κατά τη διάρκεια ονθτικών κινητοποιήσεων. Ωραία διατύπωση Χάνει τη ζωή του με τον πρόεδρο Ότι ο πρόεδρος τον δολοφόνησε Τον σκότωσε Δεν υπάρχει τέτοιο ρήμα Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα Μπαίνει μια θολούρα Οι νεότεροι που θα το δουν Ό,τι καταλάβουν Καταλάβουν ότι κάποιος έχασε τη ζωή του Από την αποκαρδιά Με τον πρόεδρο δίπλα και λέξεις Αυτά λοιπόν για την ιστορική ακρίβεια πολυκομικών. Γεγονότων. Το θέμα που ένα από τα θέματα επίσης που απασχολεί τις τελευταίες μέρες και είναι και δυσάρεστο για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά, σχεδόν πάει να γίνει ρουτίνα, είναι η γυναικοκτονία πάνω στην Χαλκιδική ε, της ιοργίας, Για αρκετές μέρες την αναζητούσαν, μεσανημέρωσης, αρχές, οικογένεια, ο σύντροφό της, ο Άκης, Και τελικά, σύμφωνα πάντα με τι ανακοινώσει τη αστυνομία, ο ίδιο έχει με ένα συνεργάτη φίλο του, έχουν διαπράξει την δολοφονία. Μετά την έκρυψαν, την έβαλαν σαν ένα μπαούλων, την πέταξαν σε κάτι βουνά. Βρέθηκε ό,τι βρέθηκε. Είναι στη δικαιοσύνη, είναι στην αστυνομία. Θα πάρει το δρόμο τη υπόθεσης υπόθεση. Δημιουργεί φοβερέ, αν ακούσετε, μάθετε, διαβάσετε τι λεπτομέρειε, είναι τρομερό όλο αυτό έτσι όπω έχει γίνει. Όλε αυτέ οι υποθέσει είναι τρομερέ. με άνθρωπο που είναι δίπλα σου και τον εμπιστεύεσαι και θες να χτίσεις κάτι αλλά ε, τελικά είναι αυτός που σου κόβει το ύμα της ζωής ε, Σε Μπαούλο βρέθηκε, ήταν μητέρα 13χρονου παιδιού ήταν και έγκυος τριών μηνών από τον ε, σύντροφο που την σκότωσε ο συγκεκριμένος αν δίκανε τα προφίλ του στα social media είναι Έλληνας το Έλληνας με κεφαλαίο το γράφε. Και ε, σχετικά φασίστα, γιατί έκανε αναρτήσει, αυτέ που περίπου φαντάζεται κανεί. Αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει, να τη δολοφονήσει και να βγαίνει μετά και στα κανάλια και να ψάχνει και να κάνει να, κάνει, να ψάχνει και ο ίδιο να τη βρει και να κάνει και τον σύντροφό τη, το λυπημένο, που έχει χάσει την, τον άνθρωπό του και μέσα σε αυτό να παίξουν και δημοσιογράφοι, να την πατήσουν δηλαδή και δημοσιογράφοι. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή τη Ζήνα Κουτζελίνη που τον είχε προχθέ καλεσμένο. Πάντως, να πω το εξής. Πρέπει να ελεγχθούν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, επειδή έχουμε το εξή, είναι το σημείο να δούμε το μήνυμα. Μια και γίνεται πολύ μεγάλη αναφορά, mm. για να έρθω σε σένα, Δημήτρη μου, μετά να θέσει τα ερωτήματα. Γιατί είπαμε ένα γιατί είναι σε απόσταση και για να ε, ε, μην λέει ας πούμε, πράγματα που να δεν κατανοεί και αυτά κάποια στιγμή. Βέβαια, λειτουργήσουν ει βάρο του προ Θεού. Όχι. Γι' αυτό θέλω να πω. Δεν παριστάνει που... του ανακοιτέ, το λέμε. Λοιπόν. Ε, γιατί ο Άκης από την πρώτη στιγμή δεν κρύφτηκε, αναζήτησε και το στρατή, παρότι ε, δεν είχε το κινητό, τον εντόπισε. Να πούμε τα πράγματα ότι είναι καθαρό σε όλα αυτά τα ζητήματα και θέλει να βγει η αλήθεια στο φως. Λοιπόν, να δούμε... Κοιτάξτε, δεν είμαι παρόν απλώς, ακούστε λίγο, δεν είμαι παρόν πλέον στην υπόθεση. Μέχρι σήμερα το πρωί, για την ακρίβεια χτες το βράδυ, ε, κοιτούσα το πώς θα βοηθήσω τι αρχές... Ε, Είμαι κοντά στην οικογένεια, αν χρειαστεί οτιδήποτε. Πλέον όμω η Γεωργία είναι έγκυο στο δικό μου το παιδί. Είμαι σύντροφο τρία χρόνια. Θα κάνω οποιαδήποτε νομική ενέργεια μπορώ. Έτσι, θα βάλω δικηγόρο στην υπόθεση και θα κινηθώ πλέον προς πάσα κατεύθυνση. Λοιπόν, Λέει, ακούστε πλέον. τώρα. Ε, μιλάει πολύ σωστά, κύριε Τάνοκ. Πολύ τάξη. καλά μιλάει. Πολύ Λέει, καλό μιλά, λόγο, αρθρών. Και έτσι. Με επιχειρήματα. Και προστατευτικά. Δεν κρύβεται ο άνθρωπο. Και είναι και καθαρό αυτό είναι το θέμα. Μέσα στην τραγωδία αυτή έχεις και αυτά, είναι όλα πακέτο. Είναι για άλλη μια φορά που κάποιος που έχει διαπράξει, αναποδειχθεί προφανώς, αλλά είναι ισχυρά τα στοιχεία τα μέχρι τώρα, που έχει διαπράξει στην το έγκλημα, στην το έγκλημα, ε, να βγαίνει και να το παίζει αθώος και αγωνιών, και συμμετέχοντα στο δράμα και τη οικογένεια. Το είχε κάνει και ο Μπάμπη στα αγγλικά νερά με την Καρολάιν. Γενικώ το συνηθίζουν. Θέλει πολύ ψάξιμο, πολύ ψυχραιμία και μεγάλη δυσπιστία στα μέσα ενημέρωση, στους δημοσιογράφου, που γενικώ η δυσπιστία τα τελευταία χρόνια, έχει χτιστεί δεκαετίε βέβαια, αλλά κυρίω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε, έχει φύγει τελείω από το λεξικό, λεξολόγιο. και τον τρόπο δράση των δημοσιογράφων. Κυρίω ότι έρχεται από αστυνομία, ε, αμάσιτα καταναλώνεται, και ότι έρχεται από κυβερνητικέ πηγέ και αστυνομικέ αρχέ, αμάσιτα καταναλώνεται. Δεν υπάρχει ίχνο υποψία ότι μπορεί αυτό να μην ισχύει, να το ψάξουμε αλλιώ, να κάνουμε αυτό για το οποίο υποτίθεται η δημοσιογραφία υπάρχει, να διασταυρώνει, να το πει με το χρωματισμό που θέλει, να το δώσει στη δημοσιότητα, αλλά να το ψάξει, να το διασταυρώσει. Τίποτα από αυτά. Κανονικά χύμα, κάπω έτσι, εδώ την πάτησαν. Υπήρχαν και συγγνώμη, νομίζω, και τη Κουτσελίνη, από ό,τι παρακολούθησα, για τη συγκεκριμένη ε, παρουσίαση, εμφάνιση και το πώ τον πήγανε τον, Ο ίδιο ήταν ο σύντροφο τη Γεωργία. Φτάσαμε στο τέλο, κάπω έτσι, με αυτού του προβληματισμού για το χώρο τη δημοσιογραφία γενικότερα και τη κοινωνία, γιατί είναι πολύ χοντρό κοινωνικό θέμα. Ε, το τρίτο μέρο του λαού ακολουθεί. Διαφημίσει. Αμέσω μετά μαγαζίναν Γιώργο Πιέρω, εμεί τα υπόλοιπα Έλα, καλό χειμώνα! Ε, τώρα μια και έρχεται. Ανοίξαν τα σχολεία. Ε, δεν ανοίξανε, ανοίξανε. Ξεκινήσατε το μάθημα σα. Ε, όταν βλέπει Ελληνοφρένα, καταλαβαίνει ότι αρχίσανε τα σχολεία. Σωστά. Και πότε πάτε, πάτε πάλι για διακοπέ? Ε, το Πάσχα, όταν ξανακλείσουν τα σχολεία. Ποιο μήνα? Το Πάσχα, πότε έχει, Μάιο. Το Μάιο, ναι. Ε, Α, ξέρει, Χριστιανόπουλο είσαι. Τα Χριστιανόπουλα θα πάνε με χαρά. Είσαι μαλάκα. Πότε θα ξανάχουμε άδεια, κοιτάω. Έλα να σου πω κάτι. Έλα. Επειδή δεν μπορώ να του ακούω σήμερα. Άνοιξα λίγο νω νωρίτερα το ρα Λοιπόν, κι το φουσκίδι με την καντώνα, λέει οι καντώνα θα έρθουνε τώρα, λέει οι Γιατί τίσαστε εχθροί της πατρίδας εσείς και οι όλοι. Δηλαδή, ξέρεις τι μου θυμίσανε. Τι. Μου θυμίσανε αυτόν που σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε, «Ρε μαλάκα, αυτοί που σε παίρνουν όλοι οι κομμουνιστές είναι εχθροί της πατρίδας». Απ' τους δέκα οι που σε παίρνουν, να έχεις υπόψη ότι αυτοί είναι οι κομμουνι Παίρνει και τα αεροδρομία ο ένα από τον άλλον. Ναι, μάλλον κάπω έτσι. Άκουσα λοιπόν το σου το Θανάση που παίρνει τη σκητάλη από αυτόν τον για να βγει στο μικρόφωνο. Τι να κάνουμε, εκεί μα έφερε η ζωή. Είπε λοιπόν για τον Μπλίγκεν. Ότι ήρθε ο Μπλίγκεν και πήγε στο σπίτι του Πρωθυπουργού και είναι μεγάλη υπόθεση. Πώ και δεν είπε στο φτωχικό του Πρωθυπουργού με τα ούτε πέντε μπάνια. Ποια πέντε. Ε, δεν είναι Ποια πολλά, πέντε. δεν είναι παραπάνω από 500 τετραγωνικά. Πόσο έλεγε ο Γέρο. το σπίτι το χτίσαμε εμεί οι έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Περνά τα 550 τεσσάρων χιλιάδε. Ναι, έλεγε ότι ήθελε για κάθε επισκέπτη, θέλει και μια τουαλέτα. Ε, λοιπόν, βάλε του ε... παρατρεχάμενου του Blinken τώρα, συγγνώμη. Ο Γεραπετρίτη από εδώ από εκεί, όλοι αυτοί θα κατουράνε στην ίδια τουαλέτα. Η μπάτση του Blinken με τον Γεραπετρίτη και τον Blinken τον ίδιο και τον Κυριάκο και τον γιο του και του λοιπού. Σε παρακαλώ. Χρειάζονται χέστρε. Σωστά. Απλά θα πούσαν να τι βάλει γύρω-γύρω, όπω τον παιδικό σταθμό. Αντάχι, όλα μαζί εκεί να κατουράνε. Χρειάζονται για να αποδεικνύουν ανα πάσα στιγμή που έχουν τον ελληνικό λαό. Καταλαβε. Στο βόθρο Όχι, τον έχουν χεσμένο. Ah. Καταλαβε. Mm. Όχι, τον έχουν χεσμένο. Ανά πάσα στιγμή να μην προλάβει να περιμένει ο ένα τον άλλον να, να πάνε όλοι μαζί. Καταλαβε. Σωστό. Οι Αμερικανοί, θέλω να πω σε αυτού του φίλου, ψηφίσανε στον ΟΗΕ να μην σταματήσει τον πόλεμο του Ισραήλ. Αυτά τα παραμύθια που μα πουλάνε και δυστυχώ βγαίνουν κάτι δημοσιογραφάκια και λένε ότι ο Μπλίκεν είναι φίλο μα. Κολοκύθια τούμπανα. Είπε ποτέ στου Τούρκου να φύγουν από την Κύπρο. Είπε ποτέ, ποτέ στο Ράμα, τον Αργέμπορα. Ο Μπεν Σαλόμ του είπε σταμάτα. Ακούω, Μπεν Σαλόμ, με χάνει. Καλά μέχρι τώρα πήγε. Λοιπόν, έλα, γεια. Καλώ τα μάτια μα, παδιό. Καλώ μα. Τι κάνετε, ρε παλικάριε. Καλά, έτσι είπαμε. Έτσι είπαμε, παλιό. Είπαμε έτσι έτσι να λύψουμε λίγε μέρε, εμεί το ξεσκύσαμε. Ε, είπαμε να λείψετε, αλλά εσεί και μέχρι και την καστορία που δεν έχω σχολείο σήμερα. Γιατί δεν Ρέγω έχουν σχολείο, ραγκ... κρούσματα? Έχω ραγκουτσάρια. Ραγκουτσάρια, είναι αυτό με τι πούτσε μεγάλε? Μπράβο, ναι. Α, ωραίο, ωραίο έθιμο. Τέλο πάντων. Τ' άκου το κορίτσι. Ποιο κορίτσι. Α το παλιά σου. Γεια σου, κορίτσι. Το κορίτσι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ακούγεται καλά, λοιπόν, αλλά του χαιρετώ. Εντάξει, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στον δρόμο. Λοιπόν, θα πάω στο Βασίλη στη Λάρισα 14 Γενάρη. 14 Γενάρη 14. στο entertainment <συλίκη> hub στη Λάρισα, κάπου έτσι. Είναι, είναι καινούριο χώρο. Τσίρκο, Βασίλη. Τσίρκο. Είναι ο Βασίλη χείρο τη κόρη μου. Μωρή σε τσίρκο παίζουμε. Έλαι, στο entertainment hub, μπράβο αυτό, τσίρκο. την κόρη μου, θα βγάλω να πάρω τηλέφωνο και να πάτε δω Εμεί θα πάμε και θα πληρώσουμε. Βουστάδε. Δεν είναι σαν και σένα Δεν είναι σαν εγώ από εκείνη την ημέρα είμαι άρρωστη. Τώρα έγινα λίγο καλά. Ναι, εγώ σου ό, δεν αξίγηση, σκέ浸, δεν εντάξει, Όχι, δεν με αφήνει. Τι προθέσει, δεν είπα αυτό. λέω Όχι, όχι, όχι εγώ. Πώ το καλά. Ωραία, μια χαρά. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. 15 15 Εγώ ακόμα να λείπαμε, θα γλιτώναμε και κανένα μαλάκα. Μπορεί και να με φάλαζε και με τσιουτάκι, που ξέρει. Όχι, δεν νοούσα αυτό, ον άλλον νοούσα. Ναι, οκ, κατάλαβα. Από ποια μαλάκα εννοούσα, δεν κατάλαβα. Για κανέναν, σε παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει. Ναι, μα σώζουν. Έγινε. Θα τα πούμε. Καλώ ήρθατε. Μα λείψατε πάρα πολύ. Μα λείψατε, τέλο.